Βλέπω το ραδιόφωνο καλησπέρα, σήμερα στην παρέα μας εκτάκτως έχουμε το Στέλιο Σαλβαδόρο, τα μωρά φωτιά ο Γιώργος Σταθόπουλος και ο Παναγιώτης Παναγιώτη Καλησπέρα, γεια σας παιδιά Μιας και ήρθε στην Πάτρα για τη συναυλία που κάνατε Θες να μας πεις μερικά πράγματα για τα μωρά φωτιά, για τσένα για το τι μέλη γενέστε και ούτω καθεξής Είμαι σε μια πολύ καλή φάση τώρα πλέον με τα μωρά μετά από αρκετά χρόνια σε πολύ δημιουργική στιγμή. Ζητήματα δύσκολα και σοβαρά που χρειάστηκα για χρόνια να τα προσπαθήσω να τα παλέψω έχουν ναι. λυθεί και τώρα νομίζω πιο ελεύθερα μπορώ να δημιουργήσω, ας πούμε. Η πρόσφατη κυκλοφορία σας ήταν ο δίσκος Google Baby, Smoking Rabbit. Πώς πάει μέχρι τώρα, ποια είναι η αντίποκριση το κοινό πάντα τηρουμένων των αναλογιών, των ανεξάρτητων παραγωγών. Είναι ένας δίσκος που τουλάχιστον σε καλλιτεχνικό επίπεδο μας αφήνει πολύ ευχαριστημένος. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Η παραγωγή ήταν πολύ καλή. Είναι δική μου η παραγωγή. Ναι. Ήταν ένα στοίχημα που το κυνήγησα απ' την αρχή και το κέρδισα. Σε δικό label. Δικό μου label. Baby Records. Και με ευθύνη την παραγωγή δικιά μου, ας πούμε. Όλη, Όλη την στούντιο, ηχογράφηση, μίξη, τα πάντα, ας πούμε. Ήταν ένα ζήτημα που ήθελα να το ναι. λύσω και το κατάφερα. Δηλαδή, ήθελα η παραγωγή επιτέλους να είναι σε ένα επίπεδο ε, ανώτερο από τους υπόλοιπους δίσκους. Και Έχει νομίζω... διαφορά ο ήχος σε σχέση με τα προηγούμενα άλμπουμ. Αυτό που συνέβη, δηλαδή, ε, ήταν η εξέλιξη της, του ήχου σας, γιατί έχετε dub στοιχεία μέσα, ρέγγε, blues, jazz, τα πνευστά. Έχει, το έχετε πάει λίγο παρακάτω. Είναι εξέλιξη των μωρών. Ούτως ή άλλως και προσωπική μου εξέλιξη. Φωστά, ναι. Κι εγώ δηλαδή έχω έτσι προχωρήσει στη μουσική, έχω κάνει πιάνο, τζαζ, έχω κάνει τύμπανα. Ε, οπότε τα ακούσματά μου είναι πιο εμπλουτισμένα και ήθελα αυτά τα πράγματα να τα βάλω μέσα στη μουσική. Ποια είναι τα μέλη του αυτή τη στιγμή. Ε, τα μέλη μας ε, Ουσιαστικά είμαστε πέντε άτομα Στη σκηνή ε, Χρήστος Κοσμάς παίζει δεύτερη κιθάρα Γιάννη Αβίδης Πρώτη κιθάρα ε, Ουσιαστικά Αυτή την περίοδο παίζουμε με τον Πασχάλη Γνατιάδη Στα Τύμπανα Αλλά είναι ένας παλιός ντράμερ Ο οποίος βέβαια αντικαθιστά τον κανονικό μας ντράμερ Ο οποίος mm -hmm. είναι φαντάρος στο Φώτη Το Τζακυρίδη Μάλιστα ε, Μπάσο, παίζω και τραγουδάω εγώ και τρομπέτα έχουμε βασικό το Βασίλη Ναλμπάντι και ας πούμε δεύτερη τρομπέτα σαν αντικαταστάτητον Χρήστο τον Εμεξεζίδη. Άλαια. Ωραία, επειδή yeah. είναι η πρώτη φορά που σας έχουμε στο Βλέπω, θα πάρουμε λίγο από την αρχή, από πού έχετε πνευστεί το όνομα «Μωρά στη Φωτιά» Το όνομα «Μωρά στη Φωτιά» είναι από το τραγούδι του Brian Eno, το «My Babys on Fire». Ήταν ιδέα του αδερφού μου, του Γιώργου Παπαϊωάννου, ντράμερς στο Μας άρεσε έτσι όπως το, το πρότεινε και το κρατήσαμε. Μάλιστα, δηλαδή το μωρά αναφέρεται στα βρέφη, στις γυναίκες ας πούμε. Ουσιαστικά, κοίταξε, <laughs> ε, ναι όπως θέλεις μπορείς να το δεις. Ουσιαστικά μπορεί να είναι και μια διαφορούμενη έννοια ας πούμε. Αλλά ε, η άμεση του, η ακριβής του ας πούμε αναφορά είναι στο τραγούδι «My Babies on Fire» του Μπραεννίνο, δηλαδή είναι... Έδειχνε και την επιρροή μας ε, από το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Πόσα χρόνια μετράνε αυτή τη στιγμή τα μωράς, φωτιά; Το συγκρότημα έχει γίνει, το δημιούργησα εγώ το Δεκέμβριο του 85 στο πατρικό μου σπίτι τότε στη Βέρεια με τον αδερφό μου Γιώργο Παπαϊωάννο και τον Δημήτρη Βασιλιάδη τότε κυθαρίστα Τρίο δηλαδή, το Δεκέμβριο το 85 Ουσιαστικά αρχίσαμε δηλαδή τις πρόβες μας Είναι λίγες μπάντες που, που έχουν περάσει τόσα χρόνια Και υπάρχουν ακόμα και παίζουν ακόμα Και δημιουργούν ακόμα ε, νέ, νέους δίσκους Δηλαδή κίνηση που κάνατε βγάζοντας Πανακυλωφορώντας ο έθρο σας Με τίτλο Θεατρίνη σε βινήλιο Και μάλιστα σε limited Edition ε, Για σήμερα που πλέον το CD δεν υπάρχει Η ε, ε, έχει εξαφανιστεί και προωθώντας το βινήλιο, σαν πάντα, είναι πολύ σημαντικό. Κοίταξε, με την έννοια ότι εμείς, εγώ δηλαδή δεν γράφω τραγούδια ποτέ mainstream, ε, αναζητώ πάντα κάτι λίγο λιγάκι διαφορετικό, δημιουργεί και ένα ζήτημα στα τραγούδια, δηλαδή πάντα βλέπω ότι η δίσκοι μου μετά από λίγο καιρό γίνονται πιο... Ναι, θέλουν λίγο χρόνο. Θέλουν λίγο χρόνο. <laughs> ναι, ναι. Με αυτή την έννοια, τώρα αυτή η κυκλοφορία του ναι. δίσκου Θεατρίνη, Έρχεται και ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτή την εποχή. Ναι. Ακόμη και εγώ τον άκουσα πολύ διαφορετικά όταν πρωτοήρθε το βινήλιο, ας πούμε, πριν από ένα μήνα. Και βλέπω ότι και κριτικές, δύο-τρεις κριτικές που έχουν εμφανιστεί τώρα, ας πούμε, που έχω δει γύρω από το βινήλιο αυτό, ουσιαστικά πρόκειται για την παραγωγή του 99, δηλαδή για το δίσκο Θεατρίνη. Είναι πάρα πολύ καλές οι κριτικές. Ε, θέλουν, θέλουν οι δίσκοι μου λίγο χρόνο για να αναπτυχθούν, έ Το υλικό του. Θεσαι να κάνουμε ένα διάλειμμα να παράσουμε, να ακούσουμε ένα κομμάτι από το νέο δίσκο. Διάλεξα το πρώτο κομμάτι. Ε, το Μοιραίο Καραβάνη. Το Μοιραίο Καραβάνη. Λοιπόν, Μοιραίο καραβάνη και επιστρέφουμε σε λίγο. I'll σαμε λοιπόν στο στούντιο δύο του βλέπω με τον ε, Στέλιο από τα που στη φωτιά να πάμε λίγο μετά το καραβάνι πίσω στα παλιά θα ήθελα να μου πεις ε, τι μήνυμα περνάτε ή θέλετε να περάσετε με το τραγούδι Manifesto κοίταξε η λέξη Manifesto που υπάρχει στο Refrain είναι ας πούμε η λέξη Manifesto που συστικά στα ιταλικά, στα, στα πιο αρχαία Ιταλικά, όχι ακριβώς στα Λατινικά, αλλά στα Ιταλικά σημαίνει γλώσσα, μανιφέστο είναι γλώσσα. Μάλιστα. Πέρα από το κομμουνιστικό μανιφέστο που είναι γνωστό, ουσιαστικά δεν λέει αυτό το τραγούδι, είναι μια διακήρυξη κάποιων ιδεών. Νομίζω Εντάξει, το ρεφρέν, για νέα εποχή το ρεφρέν συμπυκνώνει, συμπυκνώνει αυτό που θέλω να πω και η λέξη χρησιμοποιείται για να δείξει ότι αυτό είναι κάτι σαν μια διακήρυξη είναι η γλώσσα, ένας λόγος δηλαδή κάπως πιο συνολικός mm -hmm. τότε ήταν από τα πρώτα κομμάτια που είχα γράψει και ήθελα μια κεντρική ιδέα που να δείχνει ας πούμε, κάποιες ιδέες του συγκροτήματος ας πούμε. πολύ ωραία Είναι τα μωρά φωτιά η μόνη σας απασχόληση, δηλαδή είναι αρκετό ε, για, βιο, για βιοποριστικούς λόγους να κάνετε μόνο, αυτό και μόνο αυτό. Μάλιστα. Ε, Πώς είναι η κατάσταση στη μουσική σκηνή, Κοίταξε. δεδομένου του είδους που παίζετε. Το ελληνικό, αυτό το ελληνικό. Εγώ θα ελληνικό. πω στάδια που έχω περάσει, ναι. θα σου πω ότι όλη τη δεκαετία του '90 και ενώ ο δίσκος ο πρώτος ήτανε χρυσός, εγώ δούλευα χειρονακτική εργασία για 10 χρόνια. Ε ενώ δηλαδή τα τραγούδια είχαν αγαπηθεί πάρα πολύ. Υπήρχαν άνθρωποι από τα πιο παράξενα σημεία του κόσμου καμιά φορά ότι ακούγαν και χαίρονταν με αυτό το δίσκο. Ε, εγώ δεν μπορούσα δηλαδή να... πώς να το πω να, ε, να το ασκήσω επαγγελματικά. Έπρεπε να κάνω δεν κάποια άλλα Δεν αρκούσε για να σταθείς τα πόδια σου. Σημεία, όχι, ενήθω σε άλλες νομίζω όχι ότι... Όχι αυτό. Ενήθω και, και άλλες συνθήκες. Ήταν πάρα πολλά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι δεν μπορούσα να το ασκήσω επαγγελματικά. Από το 2000 και μετά και βασικά επειδή ασχολούμαι και με τους δισκούς του συγκροτήματος και η εταιρεία είναι δική μου, ναι, ναι. μπορώ να πω έχω και αυτήν την επιπλέον δραστηριότητα και κάπως ισοφαρίζεται ας πούμε... Ναι, είναι δύσκολο στην Ελλάδα να βιοποριστείς από τη, το χόμπι από, από το χόμπι σου μουσικής, δικώς, ας πούμε, μουσική, με, με κάπως πιο οικονομικό, δηλαδή τα άλλα παιδιά Οι υπόλοιποι με τους οποίους παίζουμε δεν το ασκούν επαγγελματικά 100%. Εγώ εντάξει δεν κάνω άλλη δουλειά από το 2000, αλλά κάνω και τους δίσκους, τις παραγωγές. Στην αρχή έκανα τη διανομή μόνος μου. Ε, οπότε υπάρχει και από εκεί ένα, ένα κέρδος επιπλέον από τη δισκογραφία. Μιας και μιλάμε για τη... Θεακούν, για τη δισκογραφική σου. Η Baby Records είναι διαθέσιμοι, μπορεί να φιλοξενήσει άλλες μπάντες, να περάσουν μέσα από το label της. Είναι Κοίταξε, κάτι Γιώργο το... μου είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα ναι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα οικονομικά Εγώ από το τέσσερα που τη διατηρώ πούμε, Είχα κάθε καλή πρόθεση Βέβαια στερουμένων των οικονομικών Να βοηθήσω κάποιον Ο οποίος έχει μια έτοιμη δουλειά ναι. Και ήθελε απλώς ένα label Σωστά. Για να μπει στα μαγαζιά Γιατί με βάση και τη διανομή που είχα εγώ Τη Σάουνφουρτ Που με πήγαινε παντού ο δίσκος θα μπορούσα να το κάνω αλλά για να μπορέσω να χρηματοδοτήσω συγκρότημα ή μουσικό για να το κάνω την παραγωγή αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν, δεν μπορούσα να το κάνω και δεν το έκανα δηλαδή και τώρα πλέον τα πράγματα δυσκόλευσαν ακόμη περισσότερο. περισότερα δηλαδή μετά την 10 προδέκα... Είναι τεχνικά δύσκολο, ναι, όχι ναι, δεν ναι, είναι λεγói hija pique holas oti óbvio selke hija dehti ke kapcia demo εντάξει ήτανε έψαχνα και γού κάτι που νάνη πιο καλό να αξίζει δηλαδή να το βγάλουμε και βασικά το πρώτο θέμα ήταν το οικονομικό το, το σπουδαιότερο είναι ναι. πολύ δύσκολο δηλαδή να χρηματοδοτήσεις ε, ξέρεις ε, ένα καλλιτέχνη ο οποίος δεν έχει κάνει κάτι πούμε, και θα είναι η πρώτη του φορά αν υπήρχε κάτι έτοιμο και τ'αγγελό και δεν υπάρχουν και, και, και πολλές Γι' αυτό το βινήλιο ίσως να μπορέσει να δώσει μια πάλι περιορισμένο είναι τουλάχιστον αυτή πως να το πω οι χίλοι που ασχολούνται ναι, ναι, που μαζεύουν δι... βινήλιο που το έχουνε Είναι μια, μια, είναι μια αγορά και μάλιστα έχει να κάνει πιο πολύ με το μεράκι παρά με το κέρδος τόσο Φωστά, Φωστά. πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι μια μπάντα να έχει σταθερά μέλη θα μπορούσου να πει ότι ακολουθείς μια solo καριέλα σαν στέλιος και η μουσική σου είναι session ή όχι Α Το λεω αυτό για μένα συγκεκριμένα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή Ή... αλλάζουν συχνά η μουσική. Όχι, τάξη, πόσο εύκολο είναι να σταθεί αυτό πράγμα σήμερα. Δεν, είναι, δεν είναι, αφορά μόνο ότι τα μοράζει φωτιά και το θέλει, αφορά και άλλε μπάτε. Πολλές... Έχω καταλάβει ότι όλα μπορεί να σύμβουνουν στη ζωή μας ναι. Όλα μπορεί να σύμβολούν. Μπορεί δηλαδή πραγματικά να ξεκινήσει με, με δυο φίλους και να είστε μαζί για 25 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται αυτό. Μπορεί να γίνει. Απ' την άλλη και δεν μπορεί να γίνει. Συμποσία έχει δηλαδή να κάνει ο καθένα αυτό που μπορεί να κάνει. Εγώ θέλω να σου πω ότι μπορεί υποτίθεται να, υποτίθε να έχω κάποιες αρκετές αλλαγές στο line-up μου ας πούμε αλλά είμαι με όλους πλέον φίλος. Είμαι με όλους αυτούς που έχουν περάσει από το συγκρότημα φίλος. Σου λέω ότι εχθές που ήμασταν στην Πάτρα στο συγκρότημά μου ήμουνα με τρεις αντικαταστάτες από τους πέντε επί σκηνής. Από παλιότερες συνθέσεις, από παλιότερα line-up με το συγκρότημα Διότι είχαμε σοβαρότατα ατυχήματα Ο δεύτερος κιθαρίστας είχε χτυπήσει και έχει σπάσει το μικρό του δάχτυλο Και αντικαταστήσαμε τον παλιό το φίλο μου τον Γεωργό τον Βασίλα Σωστά. Ο οποίος αμέσως την προηγούμενη τον πήραμε από τη συναυλία της και Θεσσαλονίκης και του και Μήλου Και είχε κατευθείαν ο, ο τροπετίστας είναι αντικαταστάστης Διότι ο, είχε, ε, ο προηγούμενος ο Βασίλης είχε ο μας δηλαδή, Ανηλειμμένη υποχρέωση για μια εμφάνιση και έπρεπε πάση θυσία να πάει. Ήρθε αμέσως ο Χρήστος. Δηλαδή δεν υπάρχει απ' την άλλη. Πρέπει να προχωράμε τη ζωή μας. Ναι. Δηλαδή αν κάτι συμβαίνει σε κάποιον και θέλει να κάνει κάτι άλλο ή δεν του φτάνουν οι ώρες του ή δεν του φτάνει ο χρόνος του πρέπει να πάει πίσω μια ολόκληρη ομάδα. Όχι. όχι. όχι. Ακριβώς. Ακριβώς. Ε, να κάνω άλλη μια ερώτηση. Έχεις κάποια ναι, για να και κάνουμε μιλήσαμε... και ένα break. Μιας και μι Όλα αυτά. Είστε υπέρ ή κατά του free downloading. Σήμερα, γιατί, για σήμερα γιατί, μιλά. Γιατί δεδομένου ότι η μουσική στις ημέρες μας περνάει μια κρίση. Και Ειδικά... κατά ψέματα είμαι υπέρ. Ε, <laughs> υπέρ. Ναι, γιατί η <laughs> μουσική είναι για να ακούγεται. <laughs> <τέτοια. laughs> Εντάξει, τι να πούμε τώρα, ας πούμε. Ότι δεν συνέβαινε... Συγγνώμη. Δεν συνέβαινε, δεν συνέβαινε αυτό και παλιότερα. Και παλιότερα, ε, και πάντοτε συνέβαινε. Ήταν η κασέτα, ε, μετά ήρθε πάντοτε. το με τα ναι, υπήρχε ο τρόπος για να γίνει αυτό. Πάντοτε συνέβαινε αυτό, ας πούμε. Λοιπόν, να περάσουμε να ακούσουμε τα ραδιόφωνα και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι. Πάλι. Βλέπω πάλι, βλέπο το ραδιόφωνο Γιώργος Θαθόπουλος, Παναγιώτης Παναγιώτου, Στέλιος Παπαϊωάννου, Salvador. <σχελίδι> γιατί <σχελίδι> σε εχμεμάθης Salvador. Από πού προέκυψε το Salvador. Το χαγέ πιο μεταλά, θα το κάνουμε τώρα. Από που προέκυψε. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα Ναι, ναι, Είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, ας το πούμε καλλιτεχνικό. Δηλαδή, είναι ψευδώνυμο, έτσι; όταν έγινε ο πρώτος δίσκος, ήθελε ένα ψευδώνυμο. Διότι εντάξει, μου φαίνονταν πραγματικά και από το νεαρό της ηλικίας μου 21 χρονών ότι ήταν μερικά πράγματα, πραγματικά ήταν πολύ πρωτοποριακά για την εποχή ήθελα ένα ψευδόνιμο, έτσι ήθελα να εμφανιστώ και μου πρότεινε μια κοπέλα, το όνομα Σαλβαδόλ Α, το έτσι οποίο έτσι προέρχεται, προέρχεται από το Σαλβαδόλ που είκα Dick, ο οποίος είναι Ισπανός, ε, ο, είναι η τελευταία θανατική καταδίκη στην Ευρώπη του Φράγκο. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Ναι, ναι ήταν προέρχεται... ο τίτλος που σου Ακριβώς. προτείναν. Ε, προτάθηκε αυτό ας πούμε για να... Ε, κατηγορήθηκε ας κόπος ένας πάρα πολύ νεαρός άνθρωπος για υποτίθεται κίνηση κατά του καθιστώτος του Φράγκο, το, του φασιστικού στην, στην Ισπανία και συνελήφθηκε, εκτελέστηκε παρόλο την παγκόσμια κατακραυγή για να μην ε, συμβεί αυτή η θανατική καταδίκη εκτελέστηκε τελικά και κρατήσαμε αυτό σαν σύμβολο έτσι και μια ελαφράς μνήμης και επειδή και, σαν, και ακουστικά μου άρεσε ας πούμε και κράτησε αυτό το, το ψευδόνιμο ουσιαστικά Για τους στίχους που γράφεις γιατί τους στίχους που εσύ σε πιο over και υπάρχουν επάρχουν τραγούδια που ο ίδιος ο πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ο αυτός. Τα περισσότερα. Τα περισσότερα. Τα περισσότερα Γιώργα, μου. Είναι όλα, όλα βιωματικά βιοματικά. Δεν όλα, λέω τα περισσότερα. Είναι όλα βιωματικά είναι... αυτό με συγκινεί κι Και αυτό μου αρέσει να, και... είναι, ναι, ναι. Αυτή η δουλειά μου αρέσει γιατί μπορώ να βγάλω κάτι που είναι δικό μου, ας πούμε, που το έχω ζήσει, το έχω βιώσει και είναι και μια συγκεκριμένη οπτική μετά pano σε αυτό που έχω ζήσει δική μου. Και μετά έχει ενδιαφέρον, διπλό για μένα, πούμε, να, να κάνω ένα τραγούδι. Ωραία. Να κάνω λιμία για πριν περάσουμε στην ερωτήση του Παναγιώτη. Ε. Μπορεί σήμερα η κρίση ή αυτό, αυτό που μας συμβαίνει τέλος πάντων σήμερα να επηρεάσει τη δημιουργία θετικά ή αρνητικά και να δώσει έυνασμα, έπνευση σε μια νέα μπάντα επειδή υπάρχει λόγος να γραφτεί σήμερα μουσική. Κοίταξε. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι δεν μπορεί να βοηθήσει ίσα ίσα να δυσκολέψει, μπορεί Με την έννοια ότι δεν υπάρχουν τα μέσα δεν και, και ο τρόπος οι όροι, και οι όροι Ακριβώς ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά Από τη στιγμή που κατά κάποιον τρόπο μέσα από την κρίση Γίνονται οι σχέσεις πιο σιαστικές, Γίνονται πιο αληθινές Πάβει το χρήμα να παίζει για τη ρόλο. ρόλο οπότε αυτό δημιουργεί μια ζήμωση πιο αληθινία, ας πούμε, κάτι επέκταση μπορεί και πιο καλλιτεχνική body μπορεί να προκύψουν πολύ ωραία εγώ, πράγμα. Να εγώ πιστεύω ότι body body body body body body body body body body body body body body body body body body Υπάρχει body ε... να body body body body body body body body body body body body Εγώ έγραφα έτσι και καμιά φορά αισθανόμουν και λίγο περίεργος ή προσπαθούσαν οι άλλοι να μας κάνουν να νιώθουμε περίεργοι που ήταν, ξέρω εγώ, με τα χρήματα και με το έτσι και την καλοπέραση ε, και αυτά και κάνανε δηλαδή κάποιους ανθρώπους που ήταν πιο φυσιολογικοί να αισθάνονται και λίγο είσαι περίεργοι ας πούμε, εσύ, α, δεν έχεις τα καλύτερα αυτοκίνητα ας πούμε, δεν έχεις ξέρω εγώ ναι, ήσουν, ήσουν μανά, και λίγο ναι. περιλέσεις έχω τίποτα ας πούμε, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Ναι. τώρα μπήκανε λίγο τα πράγματα σωστά, σε, πιο, σε μια πιο βασική ας πούμε. και η πολιτική, κοινωνική και η οικονομική αυτή η κατάσταση που μας έχει φέρει σε αυτή την κρίση πάλι σε εισαγωγιά γιατί τεχνητά νο πάνω σε αυτό, για αυτό που μας συμβαίνει. Φταίμε εμείς, φταίει ο τρόπος που είναι φτιαγμένη η κοινωνία, η αγορά, φταίνει τράπεζες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεσαι. Πού είμαστε δε... σήμερα, δηλαδή... Πιστεύω ότι η, η ανθρωπότητα, δηλαδή οι άνθρωποι ουσιαστικά έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, Αυτό κάποιοι ισχυροί που έχουν ε, πολύ μεγάλα συμφέροντα, το έχουν καταλάβει και προσπαθούν να κρατήσουν λίγο πίσω ακόμα τον κόσμο. Ναι. Αλλά αυτό το ρεύμα, αυτή η κίνηση δεν μπορεί να συμμαζευτεί πλέον. Ναι, γιατί δηλαδή είναι παγκόσμιο ο... πλέον. Ο κόσμος πώς να το πω, έχει οριμάσει, έχει μορφωθεί, θέλεις λίγο το ίντερνετ, θέλεις η παιδεία, όλοι πλέον σπουδάζουν, όλοι ε, ε, ενημερώνονται, έχει οριμάσει ο κόσμος. Εντάξει υπάρχουν περιοχές ας πούμε όντως του κόσμου που υποφέρουν ακόμα Ακόμη και αυτοί όμως γενικώς υπάρχει μια τάση δηλαδή αναγεννησιακή σχεδόν ε, Αυτοί που έχουν τα συμφέροντα ε, για να ελέγξουν τον κόσμο το ξέρουν αυτό Και προσπαθούν ό,τι προλάβουν ακόμη να πιάσουν Αλλά νομίζω πλέον δεν συγκρατείται αυτό το πράγμα Θα έχουμε δηλαδή πιστεύω Ε, ε ήρθε η ώρα ναι Έχει έρθει η ώρα. Ο κόσμος δεν θα αντέξει άλλο, θα ξυπνήσει. Γι' αυτό δημιουργούνται θέλω να, να και αυτές οι κρίσεις και εγώ πιστεύω ότι είναι, αν όχι, είναι τεχνητές με την έννοια ότι προσπαθεί να, να επικρατήσει κι ένας έλεγχος. Ναι. Ξέρεις, να μην πάει τόσο μπροστά η ανθρωπότητα. Δεν ξέρουμε, θα δούμε, θα δείξει χρόνος ναι, Είσαμε πριν για μουσικές επιρωέ. Σαν συγκρότημα να αποθέσατε τα πρώτα σπέρματα τη ελληνικού ρόκ και περάσατε πολύ κόσμο, πολλού σε φίλου και τα λοιπά. Ποια ήταν αυτοί που επηράσαμε εσά που αποτελέσσα πηγή έμπνευση για εσά. Τι επιρωέ είχατε. Εννοείς, ας πούμε ελληνικά Μουσικά. σχήματα ελληνικά. Οτιδήποτε σα ένει την έμπνευση να γράφετε αυτά που γράφετε. Εγώ άκουγα πάρα πολύ New Wave και Punk, όλη αυτή, mm -hmm. αυτή την mm -hmm. σκηνή <coughs> τη δεκαετία του 80 ούτως ή άλλως ε, με το φίλο μου το Στάθη από τη Βέρεια όπου με μεγαλώσαμε μαζί ας πούμε, ακούγαμε πάρα πολύ ροκ δηλαδή τα ακούσματά μου από παιδί δηλαδή ήταν ροκ τα κλασικά μεγάλα συγκροτήματα Pink Floyd, Doors, Santana Ε, και μάλιστα μπορώ να πω κιόλα και για πολλά χρόνια δεν είχα ακόμα συγκινηθεί ιδιαίτερα έτσι σαν παιδί, σαν έφυγο, δεν με είχε αγίξει ιδιαίτερα κάτι τόσο πολύ όταν άκουσα ραμών στα 17 μου χρόνια. Εκεί είπα, λέω, αυτό με αφορά, <laughs> με αφορά προσωπικά αυτό το ζήτημα. <laughs> και πλέον μπήκα σε αυτό το, ε, το κύκλο ας πούμε, του New Wave. Συνδέκα και με μουσικούς τότε στη Θεσσαλονίκη το 82 που ήταν α πούμε, μπορούμε να πούμε σε αυτό το χώρο και έκτοτε άρχισα να γράφω και τα δικά μου τραγούδια φυσικά με αυτά τα ακούσματα. Ε, ε, να μην ξεχάσουμε την τεράστια ας πούμε, συμβολή στο ελληνικό του Πάβλου Σιδηρόπουλου, με τον οποίο τον γνώρισα και προσωπικά και έχουμε παίξει και μαζί ας πούμε τότε το, στο Όνειρο στη Θεσσαλονίκη το 1988. Ανοίγαμε τις συναυλίες. Ε, ένας φοβερός άνθρωπος. Και η, η, η θέση μου, ας πούμε, να, να κάνω ε, ε, rock με ελληνικό στίχο την ελληνική γλώσσα που να, μπορεί να σταθεί. Να μην μπορεί με, κανείς ναι. να πει ότι τα ελληνικά δεν ταιριάζουν αυτό το χώρο ή το είχα βάλει προσωπική μου τέτοια έτσι Πώς να το στίχω αυτό το βράδυ. Μου έδωσες μια ωραία πάσα, μιας και αναφέρθηκε στον ναι. Σιδηρόπουλο. Ε, ποιοι είναι οι, οι σημαντικότεροι άνθρωποι και γεγονότα είτε συνάδελφοι καλύτερες που έχετε μεριμνήσει το στάτι είτε ήταν γενικότερα που ήτανε συνιστώσες για να πάνε τα μωρά στη φωτιά μπροστά και να συνεχίσουν αυτό που κάνουν πιο δυνατά ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι mm, κοίταξε τώρα καλός ή κακός καλός συ Εντάξει, δεν ήχα ιδιαίτερη βοήθεια γενικός σε κατέχνηση. Άνθρωποι που, που... ήταν σε νηστώση, ή που στάθηκαν δίπλα. Δι... Να, αφού υπήρκε μια ιδέα ότι δίπλα. Ο Πάβλος Σιδερόπουλος, ας πούμε, mm -hmm. τον άκουσε γύρω στα 18 μ τότε και μου έκανε ιδιαίτερη δίψα. Δηλαδή παραπολική. Ναι, ναι, επειδή για πολλούς. Το το γνώρισε κι όλα αυτά παραπολι. Επίσης πλέον είμαστε πάρα πολύ φίλοι και με τα παιδιά τους απροσάρμωστος και με τους Σπυριδούλα με τους οποίους παίζαμε προχτές σε μια καταπληκτική φάση mm -hmm. πούμε, στο, στο κύτταρο και με τους Μέν και με τους Δε. Υπήρχε ε, δε, μετά το χαμό του Πάβλου Παύλος αμέσως από τους απροσάρμωστος μια πρόταση τότε σε μένα το 1991 για να κατέβω στη θέση του, να μπω στους αποσάρμοντες τους ανθρωποίησης, βεβαίως. Δεν το ξέρω. Ο Βασιλάκης, ο Πετρίδης, ο Κιθαρίστας τους που πέθανε και αυτός, που σκοτώθηκε. σκοτώθηκε αυτοκινητιστικό. αυτοκινητιστικό. Μου μιλούσε 3 τέταρτα από τηλέφωνο, παρακαλέστως, για να κατέβω από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Αλλά τότε κάποιες συνθήκες... Ναι, δεν, δεν επέτρεψαν δικές μου, δηλαδή. Τα παιδιά θέλαν πάρα πολύ. Ε, πέρασαν τα χρόνια και βρεθήκαμε τελικά το 2008, ξανά με τα παιδιά, κάναμε συναυλίες, τα τραγούδια του Πάβλου, κάναμε... Δηλαδή μετά από 20 χρόνια <laughs> το όνειρο πραγματοποιήθηκε <laughs> κι αυτό. Αλλά θέλω να πω να, αυτά, ας πούμε, τα, τα άτομα, όντως ε, ο Παύλος Σιδηρόπουλος και η διεσκοί του όλα ήτανε αυτά... Δηλαδή, μπορώ να πω σαν επιρροή, έτσι, ήταν κάτι που με ενδιέφερε, ας πούμε. Τώρα, άλλοι καλλιτέχνες που... έχει απ' τα καλλιτέχνες, για άτομα από το, το κύκλο σου, οικογένεια, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα ήθελες να ευχαριστήσεις κάποιον. Κοίταξε, προσπαθώ να θυμηθώ κι εγώ, είναι πάρα πολλά τα πράγματα από συνεργάτες, από Είς. αυτό. Να, μου τώρα, ας πούμε, θυμάμαι... Τα καταπληκτικά τύπανα του αδερφού μου, του Γιώργου στον πρώτο δίσκο, ας πούμε. Μάλιστα. Ένας τρομερός δράμερ, ας πούμε, τον οποίον ειλικρινά θεωρώ πολύ μεγάλο ταλέντο. Και αυτό είναι μια απόλυα, ας πούμε. Μπορούμε να πούμε ότι μακάρι να μπορούσε, ο Γιώργος είναι καλά, έχει ένα παιδί 12 χρονών, έναν πέδαρο... Όλα καλά, πως δεν, δεν παίζει τα τυμπανά του στο σπίτι. Δεν, ναι, δεν, ναι, είναι να το, δεν, είναι, δεν είναι απαραίτητο πάντα όλα να... Πήγε η προχώρηση παρακάτω, ναι, δεν είναι η οικογένεια... Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Βρισκόμαστε, ακριβώς, ακριβώς. χαίρετε για τις συναυλίες, μιλάμε. Είναι και... μοναχικός δρόμος αυτός που βαδίδεται σαν πορεία μουσική. Τελικά. Ναι, είναι πω. μοναχικό σπορτ ναι, ναι μπορώ να πω, παρότι βλέπεις ε, εμφανίζομαι και εγώ όχι με το όνομά μου αλλά σαν συγκρότημα ναι. μου οράσει φωτιά το οποίο εντάξει ήτανε, δεν ήθελα να αλλάξω τίποτα από αυτό όπως ξεκινήσαμε ήθελα να συνεχίσω μπορώ να πω ότι τι θα πει βέβαια μοναχικό είναι Είναι μοναχικός. Ναι, τα τραγούδια γράφω εγώ. Τουσίκου τους γράφω εγώ. Αλλά παίζω με τόσοι άνθρωποι. Να. Όλοι βάζουν και από κάτι. Από το λευτάκι. Παίζουν, δηλαδή πόσο, πόσο μοναχικό πώς να είναι, ας πούμε. Γι' αυτό εγώ δεν ήθελα ας πούμε, να βγαίνω με το όνομά μου, α πούμε. Εντάξει, γράφω τους στίχους, γράφω τα τραγούδια. Θα μου πει κάνω πολλά. Κάνω και του δίκου, κάνω και τι παραγωγέ. Κάμια φορά και το manager κάνω. Ε, ναι, Όμως είμαστε μια ομάδα, είναι πιο ωραίο να λειτουργούμε έτσι και λίγο ομαδικά. Και... Το αποτέλεσμα που βγαίνει είναι ομαδικό, μάλιστα. Να περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε και το μαγικό πουλί. Επιστρέψαμε λοιπόν, βλέπω το ραδιόφωνο Γιώργος Σταθόπουλος, ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης Και Στέλιος Σαλβαδόρα ο... με τα μωρά φωτιά Και συνεχίζω ε, Ερώτηση Με δεδομένο ότι τα μέσα μαζικής εξημέρωσης Τα οποία είναι τηλεόραση, ραδιόφωνα Δεν σας προβάλλουν Όπως προβάλλουν αντίστοιχα ήδη Γενικώς δεν προβάλλουν όλη τη σκηνή έτσι, Ας πούμε ειδικά για τα μωρά φωτιά ε, Εσείς πως προωθείτε τη μουσική σας, με πλέον, Γιατί έχουν αλλάξει το μένα. Έχει μπει το ίντερνετ, το Facebook και όλα αυτά τα μέσα. Εννοείται ότι παίζει σημασία το ίντερνετ, όχι γιατί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, γιατί πιστεύω ότι και στο ίντερνετ τελικά αυτοί που μπορούν να κάνουν πραγματικά τη διαφορά είναι αυτοί που έχουν χρήματα. Τώρα, η πιο άμεση επαφή για μένα, κάτι που μπορώ να το κάνω, είναι οι συναυλίες. Ναι καλά, είναι αυτό είναι και το πιο... Δηλαδή μόνο με αυτό μπορείς Άμα ο κόσμος δεν σε δει να σε Με ενδιαφέρει να πάω παντού Να γνωριστώ με τους ανθρώπους Να με δούνε πώς λειτουργώ, πώς παίζω Τι μπορώ να προσφέρω Γιατί δεν έχουμε άλλο τρόπο έτσι Θα ήταν ωραία να έχουμε μια πιο ελεύθερη τηλεόραση Τώρα κάτι, κάτι τελευταία άρχισε να γίνεται Στο κρατικό ραδιόφωνο δεν ξέρω, Και στη τηλεόραση δούμε, Αν δούμε. είναι σοβαρό δεν ξέρω αν είναι, αν είναι μια πάλι μια συγκαλ Ε, κίνηση πίσω από το ότι υπάρχει κρίση και πρέπει να βγάλουμε πιο φθηνά προγράμματα, δεν ξέρω τι γίνεται. Τα... Εύχομαι μακάρι να ήταν όλα τα λιγάκι πιο ελεύθερα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην υπάρχει για κάθε χώρο, ο, α, στη μουσική που μιλάμε, για τα, τα πιο ιδιαίτερα πράγματα ένα πεντάλεπτο. Πρέπει πάντα να ακούμε και να βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια. Πούμε, μιλάω για τα μεγάλα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις κτλ. Θα ήταν πολύ πιο ωραία. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε λοιπόν αυτό να το, το αντιπαλεύουμε μονάχα με συναυλίες. Αυτό. Και φυσικά, Οτι άλλο, ας πούμε. Έχουμε το site μας, έχουμε Ποιο φίλους το μας? μας από εκεί. Το site μας? www.mora.stifuotia.gr .gr, .gr. Ναι, ναι, αυτό. Ένα απλό site, ας πούμε. Το που site. ενημερώνεται για τις Κάση συναυλίες. για μέρα, ναι. Για το Επιμελείται φίλους μας και φίλοι, ας πούμε, το παρακολουθούν και έχει φόρουμ, μιλάμε, ας πούμε. Έρχεται ο κόσμος συναυλίες, έτσι. Ευτυχώς πάνε καλά οι συναυλίες, ναι. τηρουμένον δηλαδή και των αναλογιών ότι άλλες συναυλίες δεν πάνε τόσο καλά ή ότι υπάρχει μια ούτως ή άλλως μια κρίση. Ναι, υπάρχουν και πολλές συναυλίες, γενικώς. Τελευταία χρόνια πάρτε κόσμο. Και γενικά λες. Από... Ναι, ναι, και γενικά, από όξο τελευταίο και, γίνονται από... τελευγό, και μεγάλες παραγωγές και βλέπουμε μπάτες που έρχονται με προπόληση ένα έτος <laughs> ναι, ναι. αν θα μπορέσουν να τα βγάλουν ναι, και ότο καθώς. Και έτσι ακυρώνει για τελευταία Τι συμβαίνει αυτό, ένα ταξίδι που έκανες παλιά, που σου έχει μείνει βαθιά χαραγμένο στην μνήμη σου από το παρελθόν, ποιο είναι Όλη αυτή η ιστορία μου με τα είναι ένα ταξίδι, μάλιστα ένα ταξίδι ορίμασης δικής μου προσωπικής Εγώ οριμάζω μέσα από αυτή την ιστορία και από τα λάθη μου, από τα σωστά μου, από τους αγώνες μου Θα κάτι αν γυρίζεις πίσω στον χρόνο και για την πορεία της συγκροτήματος κιόλας Δηλαδή αν συζητάγαμε τώρα θα πήγαινες με την παρέα που σε κάλεσε να καλύψεις τη, τη, τη θέση του, του, Παύλου. του Παύλου για παράδειγμα Θα το, θα το άλλαζεις αυτό Αυτό, αυτό ειδικά αυτό το έχω ξανασκεφτεί πάρα πολύ Πιστεύω ναι. ότι ίσως να ήταν ό, όλα πολύ διαφορετικά Σίγουρο Αν είχα τολμήσει τότε να κατέβω κάτω ναι μπορεί εκεί κάτι να άλλαζε αλλά αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο σημείο ας πούμε στο, ε, νο νομίζω ότι αυτό θα ήταν κάτι ενδιαφέρον αν το είχα κάνει τότε απ' την άλλη δεν μπόρεσε να γίνει άρα θέλω να, να βλέπω τα πράγματα στην πραγματική του στη βάση είναι, και λέω ναι τελικά τελικά Δεν θα αλλάζει, δηλαδή, δηλαδή όλη η πορεία καλά. του συγχωρήματος φορά... Κοίταξε, αυτό σου λέω, 20... για, για αυτό σου λέω Γιώργο μου. Είναι ένα ταξίδι και προσωπικό μου Ας πούμε ναι. Που με βλέπω να μεγαλώνω, να οριμάζω και σαν άνθρωπο Έτσι, να. μέσα και από τα λάθη μου Ναι, δεν Υπάρχει δε γίνεται, αυτό, ας πούμε, Ναι, μπορεί να είναι ένα λαθάκι ας πούμε Δεν κατέβηκα τότε, γιατί αν κατέβαινα τότε ε, Τα παιδιά ήδη πολύ Θα τραγουδούσα στη θέση του Παύλου Σιδηρόπουλου, θα με πολύ περισσότερος κόσμος τότε που ήτανε, ξεκίνησε μια πολύ δύσκολη δεκαετία για μένα εκεί γύρω στο 90 1991 Είχα πάρα πολλά καινούρια τραγούδια η αδρεναλίνη, η φωλιά του Κούκου, άνθρωπος ελέφαντας. Ε, όλα αυτά που υπάρχουν στο δεύτερο δίσκο που καλώς ή κακώς άργησε μετά να κυκλοφορήσει σαν υλικό η Βαβυλωνία, το μόνο σου ξανά, όλα αυτά τα τραγούδια υπήρχαν ήδη από το καλοκαίρι το 88. Αν βρισκόμουνα τότε, εφόσον θα μπορούσαν να ηχογραφηθούν πιο γρήγορα αυτά τα τραγούδια με αποδεικμένα ατσικά, τους καλούς μουσικούς πούμε, που ήταν τα παιδιά τότε οι και θα προχώρησαν λίγο τα πράγματα. Αλλά αυτό είναι μια, μια θεωρία, ναι, πάλι μια και θεωρία. μια οικασία. Εγώ και... σαν άνθρωπος δεν μπόρεσα, ας πούμε αυτό το πράγμα να λογάνε, δεν ήταν οι συνθήκες όριμες, γίνανε κάποια άλλα πράγματα. Τώρα μπορώ να πω καλώς έχουν τα πράγματα και στο τέλος είμαι ευχαριστημένος. Ας πούμε. Πάντα σου λέω γιατί προχωράω και εγώ μέσα από αυτή την ιστορία και από αυτό το ταξίδι. Εκτός από τη μουσική είμαι κάτι άλλο ασχολής. Έχεις ένα... Ένα χόμπι ή όλος το χόμπι, όλη σου η ζωή είναι η μουσική. Χόμπι, χόμπι, ε? ε. Δεν ξέρω, ψάρει, άλλη <laughs> <ναι. laughs> Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. <laughs> δεν είναι, δεν είναι. όχι δεν, Μουσική, δεν είναι. μουσική. Ε, ναι, και ο αθλητισμός μου αρέσει να βλέπω, ας πούμε, τις κανέναν εγώ. ξέρω ακόμα απλά πράματα Έχετε σκεφτεί στις συνθέσεις σας να βάλετε κι άλλα πνευστά ή κρουστά. Ναι, ναι, βέβαια. Ήταν, ήταν ο ένας ήχος. ωραίος πειραματισμός. Ο του, το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό από αυτό τον το πειραματισμό που κάνατε με την νομπέτα. Τη ναι, τροπέτα. παιδιά, και δεν σας κρύβω κι εγώ. Όταν το τόλμησα, ήμουνα λιγάκι, δεν ήξερα πώς το θα πετύχει. Τότε το 7 από το πρωτοδοκίμασα, το 2000, 2007. Φυλακτικοί. Ήμουνα γιατί, κοιτάξει, ήταν κομμάτια, τώρα αυτά ας πούμε, μπήκανε πνευστά, Ακόμη και σε τραγούδια του πρώτου δίσκου. Ναι. Πολύ yeah. κάπως ήταν λίγο περίεργο θα πετύχει, δεν θα πετύχει. Πέτυχε, τέριαξε, άρεσε και στον κόσμο, προχώρησε και λίγο τα πράγματα. Ε, πλέον, παιδιά, είναι ο ήχος των χάλκινων ειδικά. Ναι. Τόσο στα αυτιά μου έχει γίνει οικίως. Και δεν μπορώ να φανταστώ σύνθεση χωρίς <laughs> κάποιοι να μνευστά. <laughs> ε, και κακά τα ψέματα. Εντάξει, εμάς στην Ελλάδα, βέβαια κάποιες βόρειες περιοχές, Καστορι Εμείς, δεν, εγώ δεν άκουγα πολύ αυτό τον ήχο, δεν ήταν συνηθισμένος στα διάφορα, Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία όργανα και ειδικά μου είναι καλός ο παίχτης, Είναι πολύ εντυπωσιακά, ναι, είναι καλύτερο. πάρα πολύ εντυπωσιακά ναι. και γενικά... Για γελία μπορεί να βάλετε και άλλους. Όλα τα σκέφτομαι, όλα τα σκέφτομαι, όλα, όλα τα σκέφτομαι. Είμαι και εγώ νιώθ λίγο πιο καλά με τη μουσική γιατί έχω κάνει τρία χρόνια τζάμ πιάνω στην Κέρκηρα με καταπληκτικό δάσκιμα. Έχει μόνιμα στην Κέρκηρά, παιδί. Μένω μόνιμα στην Κέκυρα είναι πολύ ωραία πόλη, έχει πολύ μουσική. Έχει το πανεπιστήμιο το Ιόνιο που έχει το τζάτο τμήμα, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Έχω δείτρο μερά πράγματα και βλέπω πολύ ωραία πράγματα εκεί. Το τζά το τμήμα. είναι φοβερό α πούμε, το πανεπιστήμιο. Ε, και ξέρεις λέμε ας πούμε να είμαστε καλά να φτιάξουμε τραγούδια καινούρια και βλέπουμε και να είμαστε καλά να πάνε βάλουμε πάνε και πάνε. όργανα <laughs> μέσα και βιολί που λες, είναι το, το πιο ενδιαφέρον <laughs> έχουμε χρησιμοποιήσει βέβαια και το 5 τέτοια όργανα ναι. στο δίσκο στο, στο δρόμο ναι. Ναι. δεν σας έφερα και καν ένα να σας αφήσω στο, στο κανένα yeah, θα μπορούσα σήμερα, να βγάλω αλλά ίσως Γυρνώντας χαρούμε. από τη Σπάρτη αύριο, ναι, μπορεί ναι. να περάσουμε έτσι Έχει μια βαλτιά. Ναι, τόσα χρόνια πορεία, μιλάμε για μια μεγάλη πορεία του συγκροτήματος Μωράς στη Φωτιά. Πια ήταν μέχρι στιγμής τα highlights που βιώσατε. Κοίτα, πολύ σημαντικές στιγμές είναι αυτές τώρα οι συνεργασίες που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό τώρα, ας πούμε, με τους απροσάρμοστος, με τους Πυριδούλα, όλη αυτή η σκηνή, ας πούμε, ότι ξαναπρεχθήκαμε μετά από τόσα Τα χνοτά μας ταιριάζουν με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι Ακόμα. μια πολύ, πολύ καλή στιγμή. Αυτό είναι απ' τις πιο ωραίες στιγμές ας πούμε, που έχω ζήσει. Μάλιστα. Πολύ καλή στιγμή ήταν η δουλειά που είχαμε κάνει εμείς ε, στο Κύταρο το 8ο Μάρτιο, που ας πούμε ήταν μια επαιτειακή έκδοση του 20 Χρόνια, μουράσι φωτιάς Φωτιά, πούμε, που βιντεοσκοπήθηκε και το κυκλοφορήσαμε. Δεν ξέρω αν την έχετε δει τη δουλειά. Το πολύ. live, το DVD. Κατακλείστηκε από κόσμο ας πούμε. Αυτά είναι τα πιο ωραία πράγματα. Μια συναυλία τρομερή, θυμάμαι, στη Θεσσαλονίκη το 95 το καλοκαίρι που δεν περιμέναμε ότι θα είχε τόσο κόσμο και γέμισε ένα ανοιχτό θέατρο με 3.000 κόσμο, ας πούμε, το καλοκαίρι το 95 στο Θέατρο Σικεών στη Θεσσαλονίκη. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω νομίζω μπεις για την ιστορία ενός κομμάτιου του Αδρεναλίνη. Γνωστή, Γνωστή ιστορία. Έγραψα το κομμάτι ακριβώς μετά την κυκλοφορία του Ήδη το παίζαμε ζωντανά το καλοκαίρι του 88 υπάρχει η ηχογραφημένος, η ηχογράφηση της ΕΡΤ με, ηχο, με ηχολύπτητο Σάκη Παπαδημητρίου, το γνωστό τζαζίστα, τον βιανίστα από συναυλία τη σέρτ τον Απρίλιο του 88 Έκτοτε είχε αυτή την πορεία αυτό το κομμάτι και πλέον ξαναεπέστρεψε στο φυσικό του χώρο ας πούμε. Αυτό είναι όλο. Σεέδεια το μέλλον. Να είμαστε καλά και να... να... παίζουμε. Και να παίζουμε, ναι, αυτό. Συναυλίες, κανονισμένες... Ε... Ε, δεν είναι πολλές, Λες, αλλά είναι και... λίγες, προσεκτικές και όμορφες, ας πούμε. Τώρα, σήμερα θα πάμε στη Σπάρτη. Την κυριακή που έρχεται, 3 Ιούνιου νομίζω είναι, παίζουμε πάλι στην Αθήνα, σε φεστιβάλ μαζί και με άλλους καλλιτέχνες, στη Γεωπονική. Έχουμε μια πολύ ωραία... Φάση ήδη έχει κλείσει για το καλοκαίρι στις Σάμμος. Στο καρλόβαση της Σάμου, 28 Ιουλίου, θα γίνει εκεί ένα φεστιβάλ και τα παιδιά διοργανώνουν ένα τριεμέρο πάρα πολύ ωραίο, που και εκεί θα, είμαστε, θα παίξουμε. Κανονίσαμε να μείνουμε και λίγες μέρες περισσότερες. Δε, δεν έχω πάει και προς τα Κιτς, <laughs> στα νησιά <laughs> τα πιο ανατολικά. έτσι Δεν έχω πάει, οπότε θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν πρωτασούλες, σιγά σιγά βγαίνουν όλα, Εντάξει. τα σηκών στο στο Αυτά. Στέλιο, θες να μας πεις κάτι άλλο? Να μην μασάμε από, τη, από τίποτα. Γενικά και να, να φτιάξουμε, να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Ο, με όλες τις δυσκολίες. Υπάρχουν τις δυσκολίες. Δεν πρέπει να πολεμήσουμε. Και αργά-αργά, σιγά-σιγά μπορεί να πάμε μπροστά. Δηλαδή, ό,τι και να είναι η δυσκολία. Δηλαδή, και τύχονα έχει μπροστά του ένας άνθρωπος. Άμα θέλει να το ρίξει, θα το ρίξει. Ευχαριστούμε, Στέλιο Εγώ ευχαριστούμε ευχαριστούμε